Στο όνομα του πατρό και του ιού του αγιοπνεύματο, το Βασιλεύ Φουράνη, παράκλητο πνεύμα τη αλήθεια, Ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέα και σκύνου, Σον ενμή και καθάριστον εμά, από πάση κοιλίδα και σώσον αγαθέντα ψυχά, Σιμών. Καλησπέρα σα. Αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή να προτείνετε εσεί, να συνεχίσουμε. Για μικρό όμω, άκυ κανεί, εσύ. εσύ <μείσως> μισός δεν είναι ολόκληρο <χει> λοιπόν ε, να διαβάσουμε από τον Αβάδωρα σε ένα άλλο κεφάλαιο λοιπόν ε, το επόμενο κεφάλαιο του Αβάδωρα Θεού ομιλεί για την μνησικακία. να πολεμήσουμε τα πάθη μας δεν έχει ως στόχο απλώς να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας δεν έχει ως στόχο να αποθήσουμε τι ορμέ μας ή τις επιθυμίε αλλά έχει ως στόχο να διαφυλάξουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Έχει ως στόχο να διαφυλάξουμε την καθαρότητα της καρδιάς μας. Καθαρότητα της καρδιάς δεν είναι απλώς να περιορίσουμε τη δύναμη των επιθυμιών μας αλλά να μπορεί η καρδιά μας μέσα από την σχέση με τον Χριστό να είναι αληθινή. Να μπορεί η καρδιά να έχει εντιμότητα στην ουσία όταν θέλει ο άνθρωπος να διαφυλάξει την σχέση με τον Θεό αλλά και με κάθε άνθρωπο αυτό προϋποθέτει προσωπική εργασία με τον εαυτό μας για να μπορούν τα πάθη, όχι απλώς να τα ελέγχουμε, αλλά τα πάθη να μας οδηγούν σε επίγνωση. Τα πάθη είναι τα καμπανάκια μας που μπορούν να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε την κατάστασή μας γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε την κατάστασή μας γιατί όταν θα πάμε στον Θεό να συνεδριθούμε μαζί Του και να πούμε το Ήμαρτον οφείλει να είναι η πραγματικότητά μας ο αληθινός αυτός μας όχι ο ψεύτικος αυτός μας για να μπορέσει ο άνθρωπος κάτι να κάνει και όταν ο άνθρωπος προχωρήσει αυτός που είναι όσο είναι δυνατό να τον γνωρίσουμε τον εαυτόν μας τον προσεγγίζουμε τον Θεό με μια σχετική καθαρότητα. Και αυτή η σχέση με τον Θεό έχει καρπούς. Ποιοι είναι οι καρποί αυτοί χαίρεται ο άνθρωπος. η χαράνει χαίρεται ότι μπορεί και συνυπάρχει με τον Θεό ότι μπορεί και συμφιλιώνεται με τον Θεό. Αυτή η χαρά τότε που μπορεί να αγγίζει την καρδιά μας μεταποιεί τον αρνητισμό μας που είναι τα πάθη και η διάθεση να χρησιμοποιήσουμε τους συνανθρώπους μας μεταποιείται σε μια θετική κατάσταση όπου έχει να κάνει με την καλλιέργεια των αρετών. Επομένως το να ελέγξω τη μνησικακία δεν είναι απλώς να τώρα μου βγαίνει μια κακία και προσπαθώ και το ελέγχω αυτό και άρα τώρα είμαι μια χαρά όταν για παράδειγμα θα τα δούμε στον Αβάδο Ρώθειο θα μου μια διάθεση οργής δεν είμαι καλός χριστιανός γιατί τώρα μπόρεσα και κράτησα απλά το στόμα μου κλειστό εάν δεν προβάλλεται αυτή μου η δυσκολία στη σχέση με τον Χριστόν για να μπορέσω να βρω τον δρόμο από κατάσταση σχέσης που θα με συγχωρέσει δεν έχει νόημα η νίκη του πάθους δεν έχει καμιά αξία και μάλιστα όχι μόνο δεν έχει αξία και ζημία μπορεί να κάνει γιατί απλώς θα δημιουργηθούν εντάσεις μέσα μου, από τις, μέσα από τις συγκρούσεις που έχω, αυτό το σχήμα που λέγεται οι συγκρούσεις φέρουν, οι εσωτερικές συγκρούσεις φέρουν ανισορροπία στον ψυχισμό του ανθρώπου, είναι πάρα πολύ ορθό στον άνθρωπο που δεν μπορεί να μεταποιήσει τα πάθη του είναι πάρα πολύ ορθό ότι πραγματικά θυμούνται συγκρούσεις και οφείλει ο άνθρωπος να ικανοποιεί τις επιθυμίες και τα πάθη του για να μην έχει συγκρούσεις αυτό ισχύει στον άνθρωπο που δεν μπορεί να μεταμορφώσει να μεταπίσει τα πάθη σε δυνατότητες ζωής επομένως χρειάζεται πέρα και, και έχουμε τη μία, το ένα πρόβλημα αυτό και, και όταν λέμε υπάρχει το πρόβλημα του ηθικισμού στην Εκκλησία, στην κοινωνία αυτό σημαίνει να προσπαθώ άνευ λόγου ζωής και άνευ σχέσεως προσωπικής με τον Θεό να γίνω καλός άνθρωπος. Δηλαδή νευρωτικός άνθρωπος. Γι αυτό ακόμα και ο θρησκευτικός άνθρωπος μπορεί να καταντήσει σε αυτήν την κατάσταση εάν ό,τι συμβαίνει μέσα του δεν γίνεται ένα βήμα κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει μέσα μας δεν γίνεται για να το δούμε για να γίνουμε καλύτεροι ό,τι συμβαίνει μέσα μας είναι ένα γεγονός που μας μαρτυρεί τη δυνατότητα να δεχθούμε να απορρίψουμε τον Θεό να δεχθούμε ή να απορρίψουμε των συνάνθρωπών μας <και> δηλαδή ό,τι συμβαίνει μέσα μου δεν το ψάχνω για να δω, να ελεγχθώ να προσέξω, να βελτιωθώ να προχωρήσω, να, να αναπτυχθώ αυτόνομα, ατομικά ό,τι συμβαίνει μέσα μου είναι ένα στοιχείο είναι ένα γεγονός είναι μία πρόκληση είναι μία αφορμή για να επαναδιαπραγματευθώ τη σχέση μου με τον Θεό για να μπορέσω να επαναπροσδιοριστώ στη σχέση μου με τον Θεό όχι στη σχέση με τον εαυτό μου Ό,τι συμβαίνει μέσα μου λοιπόν είναι μια αφορμή επαναπροσδιορισμού ενώπιον του Θεού Επομένως αυτά, αυτές όλους οι σαχλαμάρες το είμαστε κακοί, καλοί άνθρωποι για αυτόν τον άλλο λόγο και πρέπει να βελτιωθούμε και τι έτσι γίνεται. Για ποιο λόγο έτσι? Για ποιο λόγο να είμαστε καλοί άνθρωποι? Για ποιο λόγο να είμαστε ηθικοί? Γιατί να μην είμαι θαμνησί κακοί? Να είμαστε. Γιατί να μην είμαστε. Υπάρχει λόγο. Δεν είμαστε. Πρέπει να βρούμε έναν λόγο που να μα πείσει ότι οφείλουμε να μην είμαστε. Και δεν είναι λόγο που πείθει για να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν είναι λόγο που δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Πίθο με σημαίνει μου προτείνεται κάτι άλλο που είναι αλήθεια. Μου προτείνεται κάτι άλλο που είναι ζωή. Αλλιώ, μια σκέτη ταλαιπωρία είναι Όλος ο αγώνας μας Επομένως δεν είμαι μνησίκατο για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να προσέξω τον εαυτό μου. Όλα αυτά λοιπόν είναι αφορμές επαναπροσδιορισμού μας στην σχέση με το μυστήριο της ζωής σε σχέση με το μυστήριο της προσωπικής ευθύνης που έχουμε για την ύπαρξή μας όχι αυτόνομα, όχι περιορισμένα, όχι μερικά όχι βραχυπρόθεσμα μέσα στην έννοια της φθοράς του χρόνου μέσα στο γεγονός της αιωνιότητος μέσα στο γεγονός, λοιπόν, της αιωνιότητος όλα αυτά είναι αφορμές επαναπροεισδιορισμού και ανάληψης της προσωπικής μας ευθύνης για το γεγονός της ζωής που μας εχαρίστηκε καλός ή κακός ήρθαμε στην ύπαρξη και είμαι θα υπεύθυνη γι' αυτό και έχουμε ευθύνη μπροστά στο μυστήριο όχι του βιολογικού μας γεγονότος μόνο αλλά μπροστά στο μυστήριο της υπάρξιός μας δηλαδή μπροστά στο γεγονός της αιωνιότητος και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πολύτιμα, σημαντικά γεγονότα που προβάλλουν και εκφράζουν αυτή μας την ευθύνη να διαβάσουμε κάτι από το τέλος του, του κειμένου αυτού του Αββαδορθού και να πάμε στην αρχή Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε, και κάνετε τα πράξη Γιατί πραγματικά αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού που βλέπει την προέρεση και τον κόπο του και το δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη απόλυση όλες τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με εργά. Πώς είναι δυνατόν. Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας αδελφοί μου και α δουλέψουμε πολύ επιμέλεια όσο έχουμε ακόμη καιρό. Πρακτική ζωή τι σημαίνει πρακτική ζωή σημαίνει η διαρκής παρατήρηση του εαυτού μας όχι τόσο με ψυχαναγκαστικά ψυχαναλυτικά μέτρα και κριτήρια αλλά όσο με πνευματικά κριτήρια άνθρωπος ο οποίος αμελεί τον εαυτόν του δηλαδή δεν φροντίζει την καρδιά του και δεν γνωρίζει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του για να το διαπραγματευθεί να το αποκαταστήσει ή να το πολεμήσει είναι άνθρωπος χωρίς να έχει μέσα του την φύση του επομένως αυτό που κύρια ορίζει τον άνθρωπο είναι κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σε δυνατότητα αμφισβήτησης της ζωής και των έργων μας Ούτω ώστε κάθε μέρα να λοιωνόμαστε η αδυναμία η αναπηρία της του να μην αλλοιώνεται ο άνθρωπος και να έχει μία άρτηριοσκληρωτικότητα και μία στατικότητα η οποία εκφράζεται με τις βεβαιότητες του είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που δεν διαφέρει από τον νεκρόν άνθρωπο ένδειξη ζωής είναι η διαρκής αμφισβήτηση του εαυτού μας για να μπορεί να επανοτοποθετείται. χωρίς την αμφισβήτηση του εαυτού μας δεν υπάρχει μετάνοια δεν υπάρχει δημιουργία δεν υπάρχει ζωή δεν υπάρχει ανάπτυξη και όταν ο άνθρωπος οχυρωθεί και βολευτεί σε διάφορα συστήματα και πολύ πιο επικίνδυνο θρησκευτικά συστήματα για να νιώσει ότι είναι εντάξει γιατί τηρεί τους θρησκευτικού κανόνες τότε είναι αφορμή και αιτία να νεκρωθεί η καρδιά του και να χάσει την δράση της, την κίνησή της η καρδιά οφείλει να κινείται ο άνθρωπος ο οποίος βολεύεται σε ένα σύστημα κοσμικό, κοινωνικό έχει τη δουλειά του, έχει την οικογένειά του Έφτιαξε κάποια δεδομένα Και έφτιαξε κάποια καλούπια ζωής Είναι αδύνατον σχεδόν Να μπορεί η καρδιά του να κινείται Το ίδιο αδύνατο Είναι όταν η σχέση μας Η προσωπική με τον Θεό Που είναι η πιο δυναμική σχέση Την καθυλώσουμε στο θρησκευτικό σύστημα και σου λέει και εξομολογούμε και κοινωνώ και κάνω αυτά που πρέπει άρα είμαι εντάξει, καθόλου εντάξει δεν είσαι γιατί όταν κοινώνησες και όταν εξομολογήθηκε, συναντήθηκες με τον Χριστό, τι είδου ήταν αυτή η συνάντηση και αυτή η συνάντηση πως μπορεί να εξελιχθεί πως μπορεί να σου φουντω, φουντώσει την καρδιά για να ψάξεις περισσότερο με αυτή την έννοια λοιπόν ίσως πιο ωφέλιμες είναι οι αμαρτίες μας και οι πτώσεις μας οι οποίες μπορούν να δραστηριοποιήσουν την κοιμισμένη και βαλτωμένη καρδιά μας μέσα στη θρησκευτική της αρετή είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό αυτό αλλά να που υπάρχει και κάτι άλλο πιο δαιμονικό το να βρούμε τους τρόπους να ξεγελούμε την καρδιά μας και αυτά τα πάθη μας να το ονομάζουμε αρετή επειδή δεν τολμούμε και δεν αντέχουμε αυτόν τον μπελά. Ξέρετε τι μπελάς είναι να επαναδιαπραγματευόμαστε τη ζωή μας. Η μετάνοια αυτό είναι. Η μετάνια είναι το πιο ανήσυχο γεγονός. Και ταυτόχρονα το πιο επαναστατικό γεγονός. Γιατί βάζεις τη μούρη σου κάτω και ψάχνεις τι γίνεται. Αυτή λοιπόν η διαρκής επαναδιαπραγμάτευση. Που μπορεί να είναι η ακύρωση όλης της προηγούμενης ζωής Είναι το πιο υπόδεινο γεγονός Αλλά και το πιο ευλογημένο Και το πιο σωστικό Γιατί τότε Η προσευχή σου έχει βάθος Έχει λόγο η προσευχή σου Λέει κάποιος Δεν χαίρομαι τίποτα με τον Θεό Δεν καταλαβαίνεις την προσευχή Ξέρετε γιατί δεν έχει λόγο η προσευχή μας ή και αν αυτός ο λόγος είναι άνευ λόγου. αν όμως ο άνθρωπος μπει σε διαδικασία προσωπικής αληθινής σχέσης με τον Θεό θα του ανοίξει θα το ανοιχθεί ένα πεδίο χιλιάδων λόγων που μπορεί να εντάξει στην προσευχή του δηλαδή στην αναφορά του με τον Θεό όπως για παράδειγμα όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο και σου κάνει εντύπωση ή τον ερωτευτείς μέσα από αυτή την προσωπική σχέση βρίσκεις λόγους να αναφέρεσαι και στον εαυτό σου και σε αυτό τον άνθρωπο όταν παντρευτείς αυτό τον άνθρωπο και χαθεί ο έρωτας δεν έχεις λόγους οι μοναδικοί λόγοι που είναι και ανεφοσία είναι τα προβλήματα τα παιδιά και τα φαγητά και τα σπίτια. Η προσωπική συνάντηση χάνεται. Χάθηκε ο λόγος, ο γοητευτικός, για να ανακαλύψω αυτόν τον άνθρωπο και να επαναπροσδιορίζομαι αναφερόμενος σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η σχέση μας και με το Θεό. Αυτοί είναι οι λόγοι που έχουμε ή όχι στην προσευχή μας. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο. Πάντα μου άρεσε να το ακούω στο Ευαγγέλιο, νομίζω της Μεσοπεντικοστής, μην κρίνετε κατ' Επομένω, Επομένως, μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο στην όψη τους, αλλά να δούμε και την ουσία του. Λέγει η Λευτερή. Ποιος είναι το πάθος που ονοματήσουμε ως αρέτη. Ένα παράδειγμα. Ποιο πάθος. <σορλίζουμε κάποιες πιστεύοντας> <σαι αρέτη>. <κυρκύρια> <Οι> <κυρκύρια> μας Όταν θα κάνεις οικογένεια και βιάσου γιατί πέρασαν τα χρόνια. <γίλια> λοιπόν <κυρια> και θα αρχίζεις να δημιουργείς, να κάνεις και παιδιά. Και πρόλαβε να είναι παιδιά σου και όχι σου. Λοιπόν, <Και και <τη μάνα> <λιβάλλει> γι' αυτό τα λέω. <Και> λοιπόν, λοιπόν, όταν εσύ θα αγωνίζεσαι για τα προστοζή και θα κάνει δύο και τρει και πέντε επιχειρήσει για να πλουτίσει, λε, το κάνω αυτό για να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, να έχουν κάτι να αφήσω στα παιδιά μου την υπεραπασχόλησή σου. Την αναπηρία σου να έρθει σε επαφή με τον εαυτό σου Την κάνεις διακονή των παιδιών σου Δεν είναι πάθος Επειδή δεν μπορεί να διαχείσει το προσωπικό σου χρόνο Να δεις τι γίνεται μέσα σου Για να δεις και την άλλη ανάγκη που έχουν τα παιδιά Την πνευματική και την ψυχική καλλιέργειά τους Εκτονώνεσαι σε αυτή μόνο την πράξη <Και> Δηλαδή κάτι πολύ απλό Την υπεραπασχόλησή μας το ονομάζουμε αγάπη φιλανθρωπία, βοήθεια για τους άλλους, δηλαδή για την οικογένειά μας κανείς άλλος να κάτι να ξεκινήσουμε τότε το κείμενο πως το αναφέρει ο Βας αν κάποιος λέει χαλιναγωγήσει τον θυμό χαλιναγωγεί τους δαίμονες αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος είναι τελείω ξένος από την χριστιανική ζωή Το λέει ο Ευάγριος Ο Ποντικός από τον Πόντο όχι έχει η Ποντικιά. <laughs> λοιπόν <laughs> Θεωρείται πολύ σημαντικό Λοιπόν να χαλιναγωγήσει ο άνθρωπος Τα πάθη των θυμών του Μου έκανε εντύπωση Διαβάζοντας δεν θυμάμαι σε ποιο κείμενο Πατερικό παλιά Έλεγε την, την κλίμακα των παθών τα πρώτα πάθη που πολεμεί ο άνθρωπος είναι τα χοντρά σαρκικά πάθη και μετά όταν πολεμήσει αυτά έρχεται ο θυμός και μετά από τον θυμό πολεμεί ο άνθρωπος τε, τα λεπτά, το τη λεπτό πάθος της υπερηφάνειας και της κενοδοξίας Όταν χαλιναγωγήσει λέει τον θυμό χαλιναγωγεί τους δαίμονες γιατί η οργή και ο θυμός ε, κάνουν τον άνθρωπον εύκολη λία στον διάβολο γιατί δεν ελέγχει τι λέει και εξτομίζει λόγια τα οποία προσβάλλουν τον Λόγο του Θεού εξτομίζει λόγια τα οποία καταστρέφουν την σχέση και τότε θέλει μεγάλο αγώναν ο άνθρωπος αυτόν τον Λόγο που εξτόμησε ούταν ήταν ο λόγος ψεύδους να βρει τον, ρο, τον λόγο αληθείας για να αποκαταστήσει την σχέση του πολλοί θα πουν ότι ο θυμό οφείλεται στον α ή στον β λόγο και οφείλουμε να εξωτερικεύουμε το θυμό μας πολύ σωστά όμως πρέπει να βρούμε και τον λόγο του θυμού μας για να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστικότερη θεραπεία ψάχνοντας κανείς τον εαυτόν του θα μπορούσε να πει πως αιτία του θυμού είναι ότι δεν έγινε το δικό του αιτία του θυμού είναι ότι αδικήθηκε αιτία του θυμού είναι ότι δεν του φέρθηκαν καλά αυτή είναι η πρώτη η εύκολη ανάγνωση αν ψάξουμε όμως μέσα μας θα δούμε δύο στοιχεία που ίσως είναι και ένα που είναι η βασική αιτία του θυμού. Ο θυμός όταν δηλαδή οργιζόμαστε έναντι του άλλου τις περισσότερες φορές είναι οργή που έχουμε έναντι του εαυτού μας και την προβάλλουμε στον άλλον. Άρα ή οργή που έχουμε για τον εαυτό μας ότι δεν πετύχαμε τούτο ότι δεν έχουμε εντάξει το πρόγραμμά μας ότι δεν μπορούν να είναι εντάξει οι δουλειές μας και είμαστε μπερδεμένοι λέμε ανώδυνα πράγματα βαθύτερα πράγματα ο θυμός που έχουμε για τον σχιζοειδή τρόπο που ζούμε για τον ψεύτικο τρόπο που ζούμε για τον εφάμαρτο τρόπο που ζούμε για τις ενοχέ που έχουμε έχουμε μία τεράστια οργή για τον εαυτό μας την οποία προβάλλουμε στον άλλον άνθρωπο όταν αποκατάσταθεί μέσα μα η και έχουμε μετάνια και ησυχία τότε αποκαθίσταται και η ησυχία και η δυνατότητα της ειρήνης τη καρδιάς μας που νικάει και αφομοιώνει τη διάθεση για οργή επομένως ας μην κορυδεύουμε τον εαυτό μας, ότι οργίστηκα γιατί ο άντρας μου η γυναίκα μου η τα παιδιά κάναν κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν η αφορμή. Η πραγματική αιτία είναι η εσωτερική μας ανησυχία ότι δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας και θέλουμε κάτι πιο άλλοθι. Να βρούμε άλλους φτέχτες, Γιατί αν πω ότι φταίχτης είναι ο εαυτός, μου πρέπει να μαζί του και δεν τον μπορώ. Τολμώ. Με φοβίζει αυτό το πράγμα. Με βολεύει. Να φταίει η κοινωνία. Να φταίει το σύστημα. Να φταίει η γυναίκα μου. Να φταίει το παιδί μου. Να φταίει ο φίλο μου. Να φταίει ο συνεργάτη μου. Αλλά είναι πιο υπόδεινο να φταίνε τα πάθη μου. Γιατί θα έρθω αντιμέτωπο μαζί του. Και τι γίνεται τότε. Άρα, πολλέ φορέ πίσω από την οργή και των θυμών κρύβεται η προσωπική μας δυσκολία του να μην έχουμε καλή επαφή και συνεννόηση με τον εαυτό μας ακόμα και όταν ο άνθρωπος προσπαθεί χωρίς να βρει λόγον. Να πολεμήσει τα πάθη του είναι ένας άλλος λόγος που του βγαίνει η οργή και ο θυμός Όσο προσπαθείς τις επιθυμίες σου, τις διαστροφές σου να τις αποθίσεις μέσα σου αυτό μέσα από την πολύ πιεσή θα φουσκώσει το μπαλόνι και θα βγει η οργή Πολλές φορές η οργή είναι υποκατάστατον οποιο άλλουδήποτε πάθο που, που δεν το ικανοποιούμε Αν όμως βρούμε τον τρόπο να ικανοποιήσουμε το πάθος μας όχι με τον τρόπο των εφάμαρτων αλλά των τον, τον κατά τρόπων που σημαίνει ενεργοποίηση της καρδιάς μας το ζωντάνεμα της καρδιά μας μέσα στην αγάπη του Θεού τότε φεύγει και το πάθος της οργής και του θυμού να δούμε στη συνέχεια τι λέει μήπως κανείς να ρωτήσει μέχρι τώρα κάτι Υπάρχει μια ερώτηση, προς τι προσπάθεια ενό ανθρώπου αποσυνδεδεμένου με τον Θεό να καταστεί, να κάνει εγώνα καταστολής και να θέσει υποέρεχο τα πάντα. Mm. Τον άνθρωπο αυτό τον ονομάσατε ψυχοτευρωτικό. Πώς <συσκάλαι> mm. το χέρει ο πόνος του και η το προσπάθεια να καταστείλουν τα πάντα. Πολύ, ερω... Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Ε, είπατε ότι εφόσον άνθρωπος που δεν αναφέρεται στον Θεό ποιος άλλος λόγος υπάρχει καταστολής των παθών Του για να ευκολύνει το έργο το των σωμάτων καταστολής γιατί θα φαγωθούμε μεταξύ μας ένας λόγος λοιπόν είναι να μπορούμε να συνεννοούμεθα σχετικά γιατί αλλιώς θα είναι ζούγκλα η ζωή μας ε, Εξαιτία δηλαδή τη πτώσης μας που είναι η απομάκρυσή μας και ο χωρισμός από τον Θεό ήρθε η διασάλευση της ισορροπίας των σχέσεων και ο άνθρωπος προκειμένου να μπορέσει να συνεπάρχει εφίβρε τους νόμους που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και είναι έναν αγκαίο κακό αυτή λοιπόν η οριοθέτηση των σχέσεων μας που λέγεται νόμος υπάρχει και στο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άρα θέτω του νόμου και του όρου, εφόσον δεν έχω αλλοιωθεί στη χάρη του Θεού, να δεχτώ αυτό το αναγκαίο κακό του νόμου, να οριοθετώ τον εαυτό μου και να μην κάνω κακό στον άλλο ούτε να μου κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμω του ανθρώπου που θέλει να χαρεί, που θέλει να ζήσει. Γι' αυτό το κάνει και τι περισσότερες φορέ νιώθει πιεσμένο. Και τι βρίσκει. Βρίσκει τρόπου εναλλακτικού να ικανοποιεί, χωρί δεν είναι παράνομο στα είναι η λαμόγια σε όλα της τα επίπεδα <χω> Προσπαθούμε δηλαδή με τρόπους Γιατί υπάρχει Λαμόγιο έτσι όσο δεν ξέρω Στα οικονομικά υπάρχει και στα τα συναισθηματικά Υπάρχει και στα προσωπικά Βρίσουμε τρόπους επιτίδιους Να ικανοποιήσουμε και τα πάθη μας Και να μην είμαστε και παράνομοι τι λοιπόν πρέπει να πούμε συνεχίζει ο Βασδρόθιος τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας που δεν σταματάμε μόνο στον θυμό και στην οργή αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία τι άλλο παρά το να για αυτή την ελληνική και απάνθρωπη κατάστασή μας ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχή και του σώματος και α βοηθήσουμε μετά Θεόν τους αυτούς μας δηλαδή μετά τον Θεό την χάρη του Θεού βοηθούμε τον εαυτό μας εμείς ήδη η δική μας ελευθερία ή μεθαί μετά τον Θεό βοηθεί για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφόν του θα δείτε τώρα όσο μας πάρει ο χρόνος βεβαίω, πόσο αναλυτικός είναι ο Βασδρόθεος γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφόν του δηλαδή να του ζητήσει γνώμη απλά όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους και να παραμένει και μετά την μετάνια λυπημένο και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα αλλά αμέσως να του σταματήσει γιατί μπορεί να βάζουμε μετάνοια να ζητούμε συγγνώμη, αλλά η καρδιά μας είναι πάλι ανήσυχη. Για τα μάτια του κόσμου είμαστε αθώες περιστερές, αφού ζητήσαμε και συγνώμη. Για τα μάτια του Θεού είμαστε ακόμα άρρωστοι. Γιατί όλη η δουλειά γίνεται μέσα μας, σιωπηλά, χωρίς να φαίνεται. Πως οι άνθρωποι στηριζόμενοι στις εξωτερικές μας πράξει προσπαθούμε να βρούμε τη δικαιοσύνη μας ενώ το πρόβλημά μας είναι αλλού λοιπόν δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα αλλά μέσως να του σταματήσει γιατί αυτό είναι μνησικακία όταν δηλαδή κρατήσεις μέσα σου το κακό που σου έγινε και γίνεται κατάσταση και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα να μετανοήσει να αγωνιστεί όπως είπα για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτού τους λογισμούς και κινδυνεύσει γιατί με το να βάλει μετάνοια να ζητήσει δηλαδή συγνώμη, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής αλλά δεν κάνει κανένα αγώνα εναντίον της μνησικακίας γι' αυτό και παραμένει έχοντας την λύπη εναντίον του αδελφού του γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία Άλλο η οργή Άλλο θυμό και άλλο η ταραχή Να λοιπόν Όταν στην καρδιά μας Υπάρχει Ένας λογισμός Που μας ταλαιπωρεί Εναντίον του αδελφού μας Είναι μια θανάσιμος αμαρτία Αλλά ταυτόχρονα Και μια δυνατότητα ευλογίας Πότε όταν δεν ξεγελούμε τον εαυτό μας αυτό που ρώτησες Λευτέρη και λέμε έχω την αρετή γιατί είπα συγγνώμη να υπάρχει ένα πάθος μέσα μου που το επένδυσα με το ψέμα της αρετής ότι είπα συγγνώμη αλλά το πάθος εμφολεύει μέσα μου και είναι η λύπη η οργή έναντι του αδελφού μου τότε γιατί είναι ευλογία αυτό γιατί είναι δυνατότητα ευλογία, γιατί αν έρθω αντιμέτωπο με αυτό και παλέψω με αυτό το πνεύμα, με αυτή την πραγματικότητα, μου δίνεται τότε δυνατότητα να γίνει αυτός ο καλοπάτη, να πλησιάσω πιο πολύ στον Θεό. Τι και να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Ποιο σου είπε, Τίνει τρόπο. Ωραία, βέβαια, αρχαία μαθηματικέ. <Κι> μου άρεσε, Τίνει τρόπο. Όταν λοιπόν, εγώ θα πω, έχω μέσα σου μια οργή για σένα, που κάθε λίγο παίρνεις τηλέφωνο και μου αφήνει να και αρχίζει μέσα μου να αναστατώνομαι όταν θα σε δω πάτησα στην πω όχι πως μεραστεί τέτοια ιδέα <laughs> και εγώ γράψω. <laughs> συνέβη και αυτό <laughs> λοιπόν θα προσπαθώ να δω μέσα μου τι γίνεται θα προσπαθώ θα προσπαθήσω να δω μου φταίσαι εσύ είχα κάποιο πρόβλημα εγώ μέσα μου στη συνέχεια θα δω και κάτι άλλο μπόρεσα να καταλάβω την ανάγκη σου τρίτο και αν η ανάγκη σου ήταν, δεν ήταν υγιής μπόρεσα να σου πω εν καιρός κοίταξε αυτό στα μάτα το να έχω αυτή την καθαρότητα επικοινωνίας βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα ψάχνω και λέω μήπως δεν σου είπα όχι για να τα έχω καλά μαζί σου να μου φέρεις δωρές στην εκκλησία μήπως δεν σου είπα όχι για να μπορώ να έχω ακόμα έναν οπαδό και άρα να λειτουργώ χειριστικά εναντί σου όλα αυτά λοιπόν είναι ένα βήμα που με βοηθούν εάν δεν ξεγελάω τον εαυτό να πω έχουμε εντάξει με τη δέσποινα Σφερτικά και καλά παρόλο που με έπριξε. και να δω ότι έχω πρόβλημα ακόμα με τον εαυτό μου και να ψάξω το πρόβλημά μου δεν μπορώ να προχωρήσω θα γνωρίσω το πρόβλημα πότε όμως όχι αρχίζει να αναλύω τι μου είπε τι του είπα και τι έκανα αυτό είναι ανοησία τεράστια α να πω, δεν είμαι καλά. Ελέγεσαι με τι συμβαίνει. Και να το ρίξω στην προσευχή. Και προσε... Ξεκινώστε να αρχίσουμε στην προσευχή με βαργεστή μάρα. Μετά λίγο λίγο με λίγο κόπο κάτι μπορεί να γίνει. Και στη συνέχεια αρχίζω την στριμμένη δέσποινα. Τα τη βλέπω κάπως καλύτερα. Να μαλακώνει η καρδιά μου. Και τότε σιγά σιγά όταν περάσουν καμιά 20 χρόνια <laughs> να καταλάβω ότι έφταγα κι εγώ. Αυτό λοιπόν Εσένα θέλω 50 χρόνια ήλες σταμάτα <laughs> Επομένως με αυτόν τον τρόπο Αρχίζουμε να μορφώνουμε την καρδιά μας Και να γίνεται ο άλλος καλοπάτι που θα προχωρήσει στον Θεό Έτσι είναι και οι σχέσεις Οι κάθε σχέσεις Ιδιαίτερα δεν οι συζυγικές σχέσεις Όταν όμως δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας και θέλουμε απλώς να διαρρυγνίουμε τις σχέσεις, γιατί δεν αντέχουμε τη σύγκρουση και να επιλέγουμε την φυ φυγή, καθυλωνόμαστε στην άγνοιά μας και ακυρώνεται η δυνατότητα προσωπικής μας ανάπτυξης. Μπορεί κανείς <bericano> <σ departure> <iston> <diaper> <participating> <pper sounds deportivos> Πολύ πολύ θα συμβαίνει και αυτό. Να θα θέσουμε, Λέει υπάρχει το αντίστροφο. Δηλαδή να νιώθει καλά η καρδιά μας και να μην τολμούμε να πάμε να πούμε συγγνώμη, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος γιατί άλλος μπορεί να μην κατανοήσει τη συγγνώμη μας και επειδή είναι και ο να νευριάσει πιο πολύ να χαλάσει ακόμη περισσότερη σχέση. Και το άλλο γιατί είμαι θαντροπαλή. Δεν μας έμαθει η μάνα μας από μικρούς να να αγκαλιαζόμαστε, να λέμε συγγνώμη, και δεν το μάθαμε αλλά και έχουμε και, συγ... έχουμε και τώρα με αυτά θα λέμε τώρα γυναικεία πράγματα, λέμε συγγνώμη τώρα τι παιδάκια είμαστε Εδώ είμαστε χριστιανοί, καθαρές σχέσεις, δεν θα λέμε και συγγνώμη εγώ το, το είπαμε τη συμπεριφορά μου είναι ο εγωισμός ποιος καταρχήν έχουμε μια άρρωστη ιδέα για τον εαυτό μας τι είναι γυναική και τι είναι αντρικό δηλαδή το να μιλήσεις όμορφα με κάποια ευαισθησία να τιμήσεις τον άλλον Είναι γυναικεία συμπεριφορά Ή ανθρώπινη συμπεριφορά Δεν πει όποιος μιλάει είναι γυναικωτός Επομένως Είναι πολύ σημαντικό Αυτό βεβαίως μπορεί να μην κρύβει Κακή ενήμνηση κακία Κρύβει μια προσωπική Ψυχολογική ή και πνευματική αναπηρία Μπορεί να κρύβει την ψυχολογική αναπηρία που αναφέραμε, μπορεί την πνευματική αναπηρία, ότι δεν. Ε, θίγεται ο μας μα να πάμε να πούμε μία συγνώμη στον άνθρωπο. Γιατί η συγνώμη αυτή μπορεί βεβαίω να είναι λιγότερο του να μην νιώθει η καρδιά μας κάτι άσχημο, αλλά αυτή η συγνώμη θετικότερα λειτουργεί στι διαθέσει τη καρδιά μα και μα ταπεινώνει. Αν βεβαιώς όμω διαπιστώσουμε μέσα από την προσωπική ευαισθησία και τη συναισθηματική μας νοημοσύνη ότι ο άλλος δεν θα έχει ωφέλεια από αυτό αλλά μάλλον θα νιώσει και υποτιμημένος και η συγνώμη μας θα έχει μια διάσταση υπεροχής εναντί του που θα τον προκαλέσει το ότι η συγνώμη μας πρέπει να εκφραστεί πρακτικά με τη στάση ζωής μας γιατί πολλές φορές η συγνώμη που λέμε στον άλλο δίνει την αίσθηνα άλλο ότι είμαστε και καλύτεροι από Αυτόν και τον υποτιμούμε κατά αυτόν τον τρόπο Να η αρετή που κρύλει την παγίδα λέμε συγγνώμη πιο γρήγορα και να φέρουμε εμεί οι καλοί και υπεράνω για να θίξουμε τον άλλον άνθρωπο Να δαιμονική κακία που είναι τιμένη με ευαισθησία γι' αυτό πρέπει να διακρίνουμε πότε πραγματικά ο άλλος είναι σε κατάσταση που η γνώμη μας να τον ελευθερώσει να τον ενδυναμώσει να το αποκαταστήσει την αίσθηση της προσωπικής αξίας και όχι να τον θάψει τελείως οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε πρακτικά να λειτουργήσουμε τις αγαθές διαθέσεις της καρδιάς μας να συνεχίσουμε Να ρωτήσω λίγο mm. Τι γνώμη έχει τη συναισθηματική νοημοσύνη γιατί Τώρα αναφερθήκατε και είπατε εδώ ότι έχουμε συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία μα οδηγεί να πούμε συγγνώμη στον άλλο άνθρωπο τη στιγμή που χρειάζεται ή όχι. Ένα άνθρωπο που δεν είναι ενθεώ, δεν διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη για να είναι ενάρρυκο. Νομίζω, μεν, μπορεί να κάνω και λάθο. Ένα άνθρωπο που παιδεύεται στη σχέση με τον θεό, διευρύνεται το είναι του και έχει αυτή τη δυνατότητα τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι έξυπνο. Δηλαδή, είναι δεν είναι αυτό που είπατε όμως, κατά θα μπορούσε να πούμε ο άνθρωπος που είναι παιδεμένος και πονεμένος και βασανισμένος και η τον εαυτό του έχει αυτή τη δυνατότητα. Επόμενος και ένας άνθρωπος που μπορεί, γιατί να, να πούμε και κάτι άλλο μπορεί να είναι πάλι λάθος, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε σιγουριά για τίποτα αλλά ο άνθρωπος που περνάει ένα βάσανο και έναν πόνον με μία εντιμότητα δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι του Χριστού η ώρα που περνά ο άνθρωπο έναν πόνο και ένα βάσανο στο όνομα ας μην είναι του Χριστού στην πραγματικότητα αναλαμβάνει την εμπειρία του Σταυρού του Χριστού θεωρούμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που περνά έναν πόνο είναι ένα ιερόν πρόσωπο ομοιάζει του Χριστού ας μην το έχει καταλάβει και ας μην το διαχειριστεί όπως πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο τέτοιος άνθρωπος αποκτά αυτό το χάρισμα της δυνατότητας να αντιλαμβάνεται και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου Πού είμαστε λοιπόν και σας λέω Λέει ότι άλλο είναι η και άλλο ο θυμός, άλλο η ταραχή και άλλο η οργή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λείπησε. Μας είπε ένα λόγο και μας λείπησε ο αδελφός. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί, τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου. Αν την έσβησε στη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι γιατί μου το είπε και εγώ μπορούσα να το απαντήσω Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει δεν θα μου το έλεγε Και πιστέψτε με θα τον κανονίσω εγώ ε, ο άνθρωπος. Να έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα Όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ψει φωτιά Και γεμίζει τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή βάσεις λοιπόν, προσθέτεις λογισμούς, κάνεις ιδιασμούς σκέψεων, καταστάσεων και δεν μπορεί να το κάνουμε μόνο η σκορπή αυτό. Ε. Λοιπόν, και αρχίζει μέσα να γίνεται μια ταραχή στον άνθρωπον, τότε βγαίνει η ταραχή, ο καπνός, η ταραχή των λογισμών. Όλοι οι άνθρωποι τέτοιοι είμαστε. Ταραχή λοιπόν είναι ο αναβρασμό εμπαθών και ατάκτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίου και επερδεύεις τα ελληνικά, τα κυπριακά και τα κινέζικα. Όταν έρχεται αυτή η ταραχή μέσα σου και σου βγαίνουν άναρθρες καρδιές από εντάσεις που έχεις από συνδυασμού που έχεις κάνει και δεν έχεις οργανώσει σωστά τη σκέψη σου μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού και της προσευχής. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στενοχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό και γίνεται και εκδικητική όπως ακριβώς είπε και ο Αβά Μάρκος τι είπε η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου θα έσβηνες όπως είπα και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί τεραχή όμως και αυτή αν θέλεις μπορείς εύκολα να τη βήσεις όσο είναι καιρός με τη σιωπή με την προσευχή με μια μετάνοια ολόκαρδη με τη σιωπή θα σκάσω θα μου βγουν άλλα πράγματα Θα σωματοποιηθεί η αρρώστια μου Γι' αυτό όχι μόνο με τη σιωπή Αλλά και με την προσευχή Μα η προσευχή όμως Μπορεί να μην είναι αληθινή Και να έχει λόγια μέσα της Εναντίον του αδελφού μου Για να δικαιωθώ εγώ Όχι μόνο με την προσευχή Αλλά και με τη μετάνοια Να καταλάβω Πού είναι το πρόβλημα Και ποιο είναι το πρόβλημα Και ποιο είναι η ουσία του προβλήματος έτσι λοιπόν και η σιωπή και η προσευχή και η μετάνοια η ολόκαρδη αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό με αυτόν τον τρόπο αποθρασίνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου στριφ, στριφογυρίζοντας το νου σου γιατί μου το είπε μπορώ να το απαντήσω κι εγώ από αυτό όλο το βράσιμο πω, ξέρετε τι άσκηση είναι αυτό να θέλεις να έχεις το μυαλό σου με κά έτσι να τα ρίξεις τον άλλο έτσι, ξυγειρισμένε εκφράσει, όμορφε, εκ, αναλυτικέ, να τον κάνει ψυχανάλυση και να μην το κρατά στο σώμα σου κλειστό. Είναι μεγάλο άγωνα αυτό. Και όχι μόνο να το κρατήσει κλειστό, να βρει τον τρόπο, εκείνη το επόδυνο, να δει όπω θέλει ο χρυσό τα πράγματα. Με τρόπο όχι που να καταπιέζεσαι, αλλά να ελευθερώνεσαι. Αυτά είναι οι αφορμέ τη ανάπτυξη μα. Γι' αυτό βοηθάει η άσκηση αρετή. Αν όμως έλεγα, είμαι του κατηχητικού και σκάς μη μιλάς Δεν έχει νόημα αυτό <ΣΣ> Θα μου κουάνε τα ρουθούνια, δεν γίνεται Θα αρχίσει να τα αυτιά μου Επομένως Χρειάζεται Να μπορέσει ε, ο άνθρωπος Να Αντισταθεί και να λέει Γιατί μου το μπορώ να το απαντήσω και εγώ Εκεί, ακριβώς, στο γιατί μου το Θα μπορώ να το απαντήσω Λέμε, όχι, πρέπει να μάθουμε το σωστό Ποιο είναι, δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι Δικαιολογίε βρίσκουμε. Και τι άλλο λέμε. Μα δεν το απαντήσω τώρα. Αύριο θα γίνει χειρότερο και θα με εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να έχουμε αληθινέ σχέσει. Ζούμε αυτά τα ψέματα. Βρίσκουμε τέτοια πράγματα να δικαιολογούμε το πάθο μα. Πρέπει λοιπόν να στραφούμε στον εαυτό μα και να στριφογυρίσουμε όλη την υπόθεση κυκλικά, όχι μονόχνοτα. Να τη δούμε από όλε τι απόψει και τι πλευρέ και να καταλήξουμε κάπου. Πού! Να βρούμε τον τρόπο που θα ελευθερωθούμε μέσα μας Δηλαδή να βρούμε τον τρόπο που θα αναπαυθούμε μέσα μας Γιατί όταν τον άλλο τον ξεσκίζω Αναπάβεται το πάθος μου Στιγμιαία Αλλά η καρδιά μου πάσχει Θλίβεται Σκυθροπιάζει Αγριεύει Μαυρίζει η καρδιά μου Και χάνεται η ελευθερία Πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα ελευθερωθούμε εσωτερικά για να μπορέσει να αναπαυθεί η καρδιά μας να ελευθερωθεί, να ειρηνεύσει και αυτό είναι προσωπική μας εργασία σε αυτό ούτε ο πνευματικός μπορεί να μας βοηθήσει γιατί τον ξεγελούμε το πνευματικό λέμε αυτό που θέλουμε και περιμένουμε να, να ακούσουμε αυτό που θέλουμε πρέπει να δούμε με τον εαυτό μας γιατί στον πνευματικό συνήθως πάμε να πούμε αυτό που θέλουμε και να ακούσουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πρέπει μέσα μας, μόνοι μας, να βρούμε τον τρόπο που δεν θα γεμίσουμε αποθυμένα, αλλά θα βρούμε ανάπαυση και ελευθερία. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη του λογισμού, με τους οποίους η καρδιά και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το, το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ανεβαίνει η πίεση μας. Να έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσει να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβουνα που είναι η οργή. σε αναμένα κάρβουνα που λέω. Νομίζω μέχρι εδώ, γιατί κουραστήκαμε λίγο μέχρι εδώ. Συνεχίζουμε την επόμενη τρίτη. Αν θέλει ο Θεός. θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Αλλιώ θα κάνουμε δύο ανακοινώσει. Ο του εχίδιοξε, από... <συρίζει> <το> ναό, και... <συρίζει> Κοιτάξτε, ο κύριο οργιζόταν για την πράξη τη υποκρισία. Οργιζόταν εναντίον του πάθου. Κάτω των ψαλμικών, οργίζεστε και μία αμαρτάνετε Λοιπόν, εδώ μου φέρανε κάποια ομάδα παιδιών που. Εξυπηρετούν κάποια προσπάθεια που γίνεται στη μονή του ε, για κάποιου ε, ταλέπωρου ανθρώπου, του βεδουίνου του Σινά, ε, που έχουν ανάγκη ιατρική περίθαλψης και άλλης φροντίδα. Και αναλάβανε τρία παιδιά που έχουν ανάγκη ιατρική θεραπεία, να μαζέψουν κάποια χρήματα. Και σκέφτηκαν με μια λαχιοφόρο αγορά. Και λέει, λέει, με την αγορά κάθε λαχνού 5 ευρώ, συμβάλλεται στην κέντρωση του ποσού 3.000 ευρώ για την ίαση τριών παιδιών βεδουίνων του Σινά η κλήρωση θα γίνει 17 γιατί θα έχουν 3.000 ευρώ τι να έχουν τώρα 1 Απριλίου η κυρακή του Βαγίου θα γίνει η κλήρωση για όσοι θέλετε μπορεί να πάρετε αυτά τα λαχεία. και δεύτερο αύριο 7 η ώρα όσοι θέλετε μπορεί να έρθετε χαρά μας είναι να έρθετε όλοι αύριο 7 η ώρα εδώ θα γίνει παρουσίαση κάποιων πατερικών βιβλίων αξιόλογων σημαντικών από κάποιου καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεολογής θα είναι και ο Δεσπότης μας όσοι θέλετε μπορεί να έρθείτε αύριο 7 η ώρα είστε προς όλοι, χαρά μας να έρθείτε όλοι Λέγε Δέσποιν Ιδιετέρως χωρί τηλέφωνο Διευχόν τον Αγίον Πατέρι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και ο Σώσ